Στην περίχωρα τη Αντιοχίας. Σα στήσαμε στην Αντιόχεια, όταν μάθαμε τα νέα καμώματα του Ιουλιανού. Ο Απόλον εξηγήθηκε με λόγου του στην Δάφνη. Χρισμό δεν ήθελε να δώσει, σκοτιστήκαμε. Σκοπό δεν το είχε να μίλησει σημαντικό, αν πρώτα δεν καθαρίζονταν το ενδάφνη τέμενός του. Τον ενοχλούσαν, δήλωσαν οι γειτονεύοντες νεκροί. Στην Δάφνη βρίσκονταν τάφοι πολλοί. Ένας από τους εκεί ενταφιασμένους ήταν ο θαυμαστός της Εκκλησίας μας Δόξα, ο Άγιος, ο Καλίνικος Μάρτης Βαβύλας. Αυτόν ενήτονταν, αυτόν φοβούνταν ο Θεός. Όσο τον ένιωθε κοντά, δεν κόταε να βγάλει τους χρησμού του». Τσιμουδιά, του στρέμουνε τους μάρτυράς μας οι ψευτοθεοί. ο Ανώσιος Ιουλιανός, νεύριασε και ξεφώνιζε. «Σηκώστε, μεταφέρτε τον, βγάλτε τον τούτον τον βαβύλα αμέσω, Ακούσε εκεί, ο Απόλλων ενοχλείται. Σηκώστε τον, αρπάξτε τον ευθύ. ξεθάψτε τον, πάρτε τον όπου θέτε, βγάλτε τον, διώξτε τον». «Παίζουμε τώρα», ο Απόλλων είπε να καθαριστεί το τέμενος. Το πήραμε, το πήγαμε το Άγιον Λείψανον αλλού. Το πήραμε, το πήγαμε εν αγάπη και εν τιμή. Και ωραία το όντι πρόκοψε το τέμενος. Δεν αργήσε καθόλου και φωτιά μεγάλη κόρωσε, μια φοβερή φωτιά. Και κάηκε και το τέμενος κι ο Απόλλων. Στάχτη το είδωλο, για σάρωμα, με τα σκουπίδια. Έσκασε ο Ιουλιανός και διέδωσε, τι άλλο θα έκαμνε, πως η φωτιά ήταν βαλτή από τους χριστιανούς εμάς. Α Ας πάει να λέει. Δεν αποδείχθηκε. Ας πάει να λέει. Το ουσιώδες είναι που έσκασε».